Στην εκπομπή η ώρα του κινήματος δεν πληρώνω ενίο μέτωπο. Στο μικρόφωνο της πλατείας Δημήτρης Κουμανιάς και Δημήτρης Ζαχαρέας. μια εκπομπή η θα παίζει στο σταθμό μας κάθε Παρασκευή στις 5. όχι κανένα και η που σας δάνε την φορά, τελικά κάθε Παρασκευή Γεια σας, λοιπόν από μένα θα σας χαιρετήσουν και οι παραγωγές της εκπομπής Καλησπέρα φίλοι και συναγωνιστές, ακροατές του πλατεία-radio.gr του φιλόξενου σταθμού που με τη βοήθεια του Παναγιώτη εδώ μπορούμε και κάνουμε αυτή την εκπομπή Επίση, έχετε χαιρετίσμα από τον άλλο Δημήτρη. Ναι, καλησπέρα σα και από μένα. Θα συζητήσουμε ό,τι προβλήματα έχει ο λαό μα. Να πούμε τι απόψει μα, να ακούσουμε και τι απόψει, μάλλον να τι διαβάσουμε αν μπορέσατε. Δημήτρη μου, τι έχει να πει για τη εβδομάδα αυτή που μα πέρασε από την Κυριακή μέχρι τώρα, τι έχουμε. Θα κάνουμε ένα quiz για να μα πούνε οι ακροατέ αν υπάρχει διαπραγμάτευση ή αν δεν υπάρχει. Αν είναι απλώ ένα θεατρικό το οποίο παίζεται που έχει στόχο να υποτάξει το φρόνημα του λαού έτσι να τον κουράσει να του ρίξει το φρόνημα ώστε να πει επιτέλους κάντε μια συμφωνία οτιδήποτε συμφωνία αρκεί να κάνετε συμφωνία ή αν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ και τα δύο κόμματα την αγοτελούν σήμερα πράγματι προβάλλει αντιστάσεις γιατί για διαπραγμάτευση και νέα προσωπική γνώμη είναι δύσκολο να κάνει ένας λαγός με εξηλίκους τι επίπεδο, τι είδους διαπραγμάτευση μπορεί να κάνει ένας λαγός με εξηλίκους είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα έχει δημιουργηθεί ένα πλαίσιο ε, από τις προηγούμενες συμμορίες του Πασόκ και της Νέας οι οποίοι ένταξαν τη χώρα σε ένα σε έναν δρόμο ώστε να σκλαβοποιηθεί αυτός ο λαός και να χάσει κάθε κινητή και κίνητη περιουσία. Το σχέδιο το οποίο εκτελούν προχωράει. Έχει ήδη τα πρώτα του κομμάτια ξεκίνησαν το 1940 το Σεπτέμβρη. Επιμεταξά συνεχίστηκαν μεταπολεμικά με, με τι μεταπολεμικές εξαρτημένες κυβερνήσεις από τους ξένους. Και κορυφώνεται τώρα, αυτή την εποχή, φυσικά οι εντολοδόχοι, οι Έλληνες, το εκτελούν πιστά και τα λέμε εντολοδόχοι γιατί το λέμε. Ε, την Κωνσταντινούπολη την υπεράσπισαν 6.000 άτομα, 6.000 στρατιώτες και ο παλαιολόγος. Απέναντί του είχε 180.000 Τούρκους. Εάν η εκκλησία δεν άνοιγε τις πύλες της πόλης, η πόλη δεν έπεφτε. Οι 6.000 μπορούσαν και να κρατήσουν. Για να πέσει μια πόλη λοιπόν ή μια χώρα σαν την Ελλάδα θα πρέπει να αλωθεί από μέσα. Και φυσικά τα παγκόσμια κεφάλαια, οι 25 οικογένειες που κυβερνάνε αυτή τη στιγμή τον κόσμο, τα 500 αυτά άτομα που έχουν διαβατήριο International και μπαίνουν σε οποιαδήποτε χώρα θέλουν και μπαίνουν σε οποιαδήποτε γραφείο πρωθυπουργικό ή οποιοδήποτε πολιτικό γραφείο και δίνουν εντολές, έχουν και τους υπαλλήλου της που είναι το πολιτικό προσωπικό και το δικαστικό προσωπικό αυτής της χώρας και φυσικά τους μεσίτες τους που είναι οι επιχειρηματίες είναι οι άνθρωποι που μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο φρόντισαν με το σχέδιο Μάσαλ να τους κάνουν την αστική τάξη τη Ελλάδας το 90% αυτών των ανθρώπων συνεργάτε στο Ναζί μαυραγωρίτε, κουκουλοφόροι και, -και και γι' αυτό ακριβώς έγιναν και συνεργάτες του Παγκόσμιου Κεφαλίου Μεσίτες στην Ελλάδα, γιατί τους κρατούσαν από παντού και μπορούσαν και τους χρησιμοποιούσαν. Ταυτόχρονα δημιούργησαν δύο τάξεις υπαλλήλων, τους πολιτικούς και τους δικαστικούς. Εφαρμόζοντας την κοινωνική μηχανική, η οποία είναι μια επιστήμη εδώ και δύο αιώνες, που σκοπό έχει να υποτάξει το μυαλό, και να χειραγωγήσει την κοινωνία, το μυαλό των ατόμων και να χειραγωγήσει την κοινωνία τη χρησιμοποιούν κατά κόρον. Εξάλλου, το μάρκετινγκ είναι ένα παιδί της κοινωνικής μηχανική. Οι οικονομικέ θεωρίε, τελευταίε, είναι παιδιά τη κοινωνική μηχανική. Γιατί μα εμφανίζουν κανόνε, του οποίους η κοινωνία πρέπει να εφαρμόσουν και δίκτες στου οποίου η κοινωνία πρέπει να προσαρμοστεί. Έχουν φτιάξει μια εικονική πραγματικότητα χειραγωγούν την κοινωνία την κατευθύνουν και εκτός από την ελλαγή και την κοινωνική δικαιοσύνη του κινήματος δεν πληρώνει ο ενίο μέτωπο, μια άλλη αποστολή του είναι να αφυπνίσει τις συνειδήσεις και να δείξει την αλήθεια σε όλο τον κόσμο σε όλη την ελληνική κοινωνία ώστε η ελληνική κοινωνία να πάρει μια θέση σε αυτό που έρχεται Δηλαδή Δημήτρη με λίγα λόγια πρέπει να, μας... να... είμαστε μάχημοι στο πεζοδρόμιο, μόνιμο. Δεν μπορώ να καταλάβω ούτε να μπορούμε να κάνουμε αντίσταση από το καναπέ μας ή να, λέμε, να ακούμε τα παπαγαλάκια αυτόν το μη δεν μπορώ να καταλάβω αν υπάρχει άνθρωπος που βλέπει αυτό στο sky, αυτό το, το, το γελίο, πώς το λένε τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο νομίζω, δηλαδή ένα πράγμα, δεν δε, δε μπορώ να το καταλάβω και αυτό στο δημόσιο πώς τον έχει στις τάξει του. Ηρώνας δεν μπορώ να το καταλάβω. Εμένα αυτά τα πράγματα Δημήτρη μου είναι. και όμω κάθονται άνθρωποι και το βλέπουν. Μην ξεχνά ότι ο Αλαφούσο έχει ασυλία. Σαφώ. Yeah, sure. Αυτή τη στιγμή χρωστά 160 εκατομμύρια δολάρια για ρήπανση στη Βενεζουέλα, τα οποία φυσικά δεν πληρώνει. Δεν τον ενοχλεί κανένα. Στον κυνηγιάνι στη Ρουμανία για λαθρεμπόριο πετρελαίου και, και Και φυσικά αφού είναι ένα χειραγωγημένο σταθμό, το σύστημα τέτοιου σταθμού θέλει και τέτοιου σταθμού επιδιώκει. Α, Δημήτρη δεν ξέρω, σήμερα βγήκε, βγήκαν οι αποφάσεις για την ανθρωπιστική βοήθεια oh. Θα ήθελα να ενημερώσω τους ακροατές μας Ότι χειρότερο πράγμα δεν υπάρχει Άνθρωπος, άνεργος, τρία χρόνια, μηδέν εισόδημα Ένα αυτοκίνητο του 85, το οποίο τον το χρεώνει η Εφορία με, με 2600 Δεν το εγκρίναν, λέγε δεν έχει... Φόρου, δηλαδή οι όροι, ποιοι είναι οπότε να μην γελιόμαστε. Δεν υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια. Θα πάρουν πολύ ελάχιστη αν θα το πάρουν και όλα αυτά είναι ψέματα. Είναι ασπιρίνες στον καρκίνο που έχουμε και κάτι άλλο. Ποιο θα δωράκι και πάει χθε επάνω, προχθές τι τη... Ποιο το τον έσυγε, με, με την κουκούλα ή μόνο του. Με την κουκούλα θα πει, τον έστειλε ο Βόμπολα. Κλασική περίπτωση μετί, Τα έξω της Όχι, μεσίτη ρώτησε στην Ελλάδα, ένα από Για να παρακολουθήσει εκεί να δει τι γίνεται. Εγώ θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση όλοι. Δεν μπορούμε να καθόρισε αυτή τη γη, ήρθαμε για να ζήσουμε σαν άνθρωποι. Μα έχουν ρημάξει και δεν είμαστε υπονομιστέ, είναι και πάρα πολύ Σε εμά ευτυχώ το κίνημα το δικό μα αποτρέπει κάποιους πληστριασμού, όχι κάποιους εδώ και 9-10 μήνες που πηγαίνουμε στο Ήλιο δεν έχει γίνει ένας πληστριασμό. ενώ δυστυχώς στην Πορτογαλία και στην Ισπανία γίνονται και αυτοί είναι άνθρωποι που ήρθαν σε αυτό τον πλανήτη σε αυτή τη γη να ζήσουν άκουσα χθες μια συζήτηση και γυρίζει και λέει λέγανε για τις αυτοκτονίες και λέει εντάξει δεν είναι 10.000 οι αυτοκτονίες λέει 6.000 Πώς το κρίνεις αυτό, Δημήτρη? Κοίτα, η ζωή των ανθρώπων για αυτούς είναι φτηνή. Δεν είναι 10, είναι έξι Είναι φτηνή η ζωή των ανθρώπων. Τα μέσα μαζικής εξαπάτησης που λειτουργούν στην Ελλάδα, τα οποία είναι παραρτήματα ξένων μέσα μαζικής εξαπάτησης. μπορεί να πράξω το δουλεύει. Ναι, έχουμε και ζωντανές συνδέσεις. να ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου γιατί σε θεωρούμε συμμέτοχο στην εκπομπή ε, ό,τι θέλεις μπορείς να το ρωτήσεις ή να εκφράσεις την άποψή σου ελεύθερα έλεγε λοιπόν ο Δημήτρη ότι κάθε Τετάρτη αναστέλνουμε πληστηριασμού στο ειρηνοδικείο Ηλίου 4 με 5 αναστέλνουμε πληστηριασμούς κατοίκων της Πετρούπολης, του Ηλίου και των Αγίων Αναργύρων έχουμε αναστήλει περίπου 50 πληστηριασμούς δεν έχουμε αφήσει κανένα κίνητο να πέσει σε χέρια κορακών, και αν μας ακούνε από ήλιο πετρούπολοι αγίους τους καλούμε κάθε τετάρτη να πυκνώσουν τις τάξεις μας σε μια μαζική κινητοποίηση ώστε σε αυτή τη ζώνη να μην γίνει ούτε ένας πληστηριασμός δυστυχώς τα πράγματα πάνε άσχημα, δεν πάνε καλά Υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή οι πληστηριασμοί να γίνονται ηλεκτρονικά, να χάνονται τα σπίτια ηλεκτρονικά και ο διοκτήτη του να μην είναι ενημερωμένο εάν έχει χάσει το σπίτι του ή όχι. Αυτή είναι μια μαύρη πλευρά του συστήματος, μια από τι πιο μαύρε πλευρέ του συστήματο. Πάνω σε αυτό το τομέα μα έχουν παραμυθιάσει και λένε το παραμύθι ότι στην Αγγλία το 20% υπάρχει διοκτησία ενώ το 80% δεν έχει ιδιοκτησία, στη Γερμανία το 40% έχει ιδιοκτησία. Θέλουν λοιπόν, όμω αλήθεια, γιατί το 20% στην Αγγλία κατέχει το 100% των ακινήτων. Το έχει πάρει από το άλλο 80% και τους νικιάζει το σπίτι. Δηλαδή, είναι σε πέρα να έρθουν τρεις εταιρείες, 200.000 άνθρωποι, να πάρουν τα σπίτια μας και τις περιουσίες μας και μετά να μας νικιάσουν τις περιουσίες μας και να εμφανίζεται ένα ποσοστό, το 0,5%, ότι κατέχει την ακίνητη περιουσία. Στην Ελλάδα δηλαδή, δεν υπάρχει ακίνητη περιουσία. Είναι παραπλανητικό, ένα μεγάλο ψέμα. Στην Αγγλία το μεγαλύτερο κομμάτι το κατέχει η βασιλική οικογένεια τη Αγγλία, που πρέπει να ξέρετε ότι είναι και ο πρώτο έμπορο ναρκωτικών στον κόσμο, ο Φίλιππος, ο άντρα τη Ελισάβερ, και η βασιλική οικογένεια τη Αγγλία, από εκεί είναι τα κυριότερα έσοδα του. Και η Άγγλοι Λόρ οι οποίοι, μετά τη μάχη του Βατερλό πουλήσανε τις περιουσίες τους στα ξένα κεφάλαια για τη μάχη του Βαρθερνό του 18 έκτρου -18 του 1815. Ήταν η βασική ο κόμβος στον οποίο οι αγγλικές επιχειρήσεις, το 64% τουλάχιστον, πέρασε στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου, το οποίο έστεισε τη μάχη διαδίδοντας παραπλανητικές ειδήσει ότι ο Ναπολέον είχε κερδίσει τη μάχη δημιούργησε πανικό στο χρηματιστήριο του Λονδίνου τα μεγάλα κεφάλαια πήραν το 64% των επιχειρήσεων των αγγλικών ό,τι ακριβώς έγινε με την κρίση του 1929 που την έστησε η Federal Reserve το σύστημα αποθεματικού κεφαλαίου των ΗΠΑ έτσι ώστε να πάρει τις επιχειρήσεις που ήταν εκτός συστήματος και να μπορέσει να έχει την κατοχή του σήμερα ε, το κίνημα δεν πληρώνει μέτωπο σε όλο αυτό το μαύρο μέτωπο που μας απειλεί και απειλεί τη ζωή μας είναι ένα του και είναι ένα του στην πράξη όχι στα λόγια, στην πράξη κάθε εβδομάδα εκτός από τους πληστηριασμούς είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που υποφέρουν Δημήτρη πες τι ακριβώς κάνουμε ακριβώς για τις δράσεις μας ναι, και πως μπορούν ναι. να έρθουν σε επαφή μαζί μας όσοι άνθρωποι έχουν προβλήματα Ναι αυτό ήθελα να πω ότι μπορούν να μην διστάσουν σε τίποτα εμείς θα σταθούμε δίπλα τους μπορούν να μπουν στο site μα, κύριμα δεν πληρώνω ενιαίο μέτωπο θα βρουν τα τηλέφωνα μας κάθε τρίτη 7.30 ώρα στην καφατσόπου 35 έχουμε ανοιχτή συνέλευση που μπορούν να έρθουν εκεί να μας πούν τα προβλήματά μας να μπορέσουμε να τους καλήσουμε που θα κάνουμε το οτιδήποτε είναι δυνατόν να λυθεί είμαστε ένα κίνημα δίπλα στον συνάνθρωπό μας αγωνιζόμαστε για τον συνάνθρωπό μας Καθημερινά βρισκόμαστε σε οποιαδήποτε ΔΕΗ υπάρχει εκεί για να επανασυνδέσουν το ρεύμα στου συνανθρώπους μας, στην ΕΙΔΑΠ, στα νοσοκομεία. Κάνουμε πολλές επεμβάσεις παντού. Δυστυχώς για αυτούς έχουμε επιτυχία. Ευτυχώ για μας και για σας θα έχουμε επιτυχίες. Δημήτρη, προχθές είχες πάει σε μια, ναι, μια ναι. δράση. Είχα πάει σε μια δράση... Ε, υπάρχει ένα φαντ από το Λουξεμβούργο που έχει εξαγοράσει δάνεια από τη Eurobank πρέπει να ξέρετε ότι όλες οι εξαγορές δανείων από διάφορα φαντ του εξωτερικού γίνονται με το ποσό του 8% της αξίας του δανείου, αν ένα δανείο δηλαδή αν κάποιος στα 1.000 ευρώ σε μια τράπεζα το φαντ το αγοράζει με, το, με 80 ευρώ από εκεί και πέρα λοιπόν προσπαθεί να πάρει ό,τι μπορεί έχουν ψηφίσει νόμο η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ αυτές οι συμμορίες στο τα, και έχουν οι τράπεζες κάνει εκχώρηση απαιτήσεων έχουν εκχωρήσει τις απαιτήσει τους mm. σε ξένα yeah. φαντ αδιαφανή τα οποία εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσου το Λουξεμβούργο όπως τα νησιά, τα νησιά Μαν το νησί Μαλλον Μαν όπως διάφορες Περιφέρειες έχει εμήθει σε όλο τον κόσμο και όλα αυτά τα δάνεια τα διεκδικούν με τρόπο νόμιμο χωρίς κανείς να ξέρει ακριβώς με ποιες διαδικασίες έχουν μπει αυτά τα φαν στην Ελλάδα τι συμβάσεις που έχουν υπογράψει με τις τράπεζες εμείς ζητήσαμε κάποια στιγμή από το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί το φαν στην Ελλάδα να μας πει τη σύμβαση με την οποία το φαντς έχει αγοράσει τα δάνεια από τη Eurobank μας αρνούνται κάθε πληροφορία είναι ένας κόσμος σκοτεινό. δυστυχώς για μα η δικαιοσύνη τους καλύπτει πλήρως, πλήρως είναι δίπλα σε οποιοδήποτε φαντς και σε οποιοδήποτε δυνάστη αυτή του λαού ε, προσπαθούμε να προσφύγουμε σε διάφορες δημόσιες αρχές οι οποίες δημόσιες αρχές είναι και φυσικά ακολουθούν την πολιτική της εκάστοτε κυβέρνηση. Αλλά δυστυχώς ε, υπάρχει ένα μαύρο πλαίσιο, εντελώς αδιαφανές, που οι περισσότεροι άνθρωποι το αγνοούν. Πολλά δάνεια έχουν περάσει δηλαδή, για φανς στο εξωτερικό. Το φανς για οποίο αναφερόμαστε εμείς λέγεται Zeus Recovery Funds SA, με έδρα το Λουξεμβούργο. Έχει αγοράσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των δανειών της Eurobank, και απειλεί τους δανειολήπτες ότι θα του πάρει τα σπίτια ότι, ότι, ότι ξέραμε ότι ο Σαμαράς ή μάλλον να κρυβολογήσουμε αυτός που χρησιμοποιεί το ψευδόνιμο Αντώνη Σαμαράς είχε κάνει σύμβαση με ξένα fans και να αγοράσουν απαιτήσει από τις ελληνικές τράπεζες ελληνικές Εντάξει, το χρηματιστήριο κατά 55% κινείται με ξένα κεφάλαια να θέλω Ενέθερα. να ενημερώσεις τους ακροατές ότι όταν παίρνει πρακτικές ή η τραπεζα καμία συμφωνία δεν κάνουμε από το τηλέφωνο Σωστό. καμία τίποτε όταν... τίποτε γιατί έχουμε ένα παράδειγμα το οποίο πήραν τηλέφωνο λέει μάλιστα ήταν 200 ευρώ η δοσα θα την κάνουμε στα 38 ευρώ βέβαια το κίνημά μας από την εμπειρία που έχει πήγε στην τράπεζα η Διαναιοδίπτης χάρηκε σου λέει εντάξει λέει 38 ευρώ θα πληρώνω μια χαρά κτλ αλλά μετά όταν πήγαμε σε τράπεζα για να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό τι είπανε για τέσσερις μήνες για τέσσερις μήνες και μετά θα δούμε και μετά αρκεί, θα δούμε αρκεί να αντιδεσμεύσουν να υπογράψουν μια σύμβαση με όρους που αυτοί έχουν δημιουργήσει συμβάσεις στραγγαλιστικές γιατί κάθε δάνειο είναι και μια πράξη δουλειά είναι πράξη δουλείας. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται παράδειγμα στον προφήτη Ελισσέο. Μια χείρα λέει στον προφήτη Ελισσέο «Σε παρακαλώ βοήθησέ με γιατί πέθανε ο άντρας μου και δεν μπορώ να πληρώσω τον δανειστή και έχουν πάρει τα δύο παιδιά μου σκλάβους. Το δάνειο είναι πράξη δουλείας. Όσο μπορείτε να τα αποφύγετε, αποφύγετε το». Ε, μην κάνετε καμία συμφωνία. Ζητάτε πλήρη κατάλογο των συναλλαγών οι περισσότερε συμβάσει, αν όχι όλε, είναι καταχρηστικέ. Είναι καταχρηστικέ οι περισσότερε συμβάσει έχουν καταχρηστικού όρου μέσα. Ζητάτε πλήρη διαλέυκαση των συναλλαγών, έστω και ένα ευρώ τη χρεώσει πάντα. Προσφύγετε στο δικηγορικό σύλλογο Αθηνών και απαιτήστε, ή σε οποιαδήποτε περιοχή ανήκετε, στο δικηγορικό σύλλογο τη περιοχή και απαιτήστε, να σα ορίσουν δικηγόρο να διαρευνήσει την υπόθεση αν είσαστε άποροι αν μπορείτε να πληρώσετε κάτι ας τι ο ένα εξώδικο για την πλήρη μα την πλήρη μέχρι ευρώ ενημέρωση για το ποσό το οποίο σας χρεώνουν και προχωρήστε σιγά σιγά καταγγέλντα στις συμβάσεις σαν καταχρηστικές και μην ξεχνάτε ότι οι τράπεζες με τις ανακεφαλαιοποίηση που έχουν κάνει και επί κυβέρνηση ΙΡΖΑ ΑΝΕΛ τα 88 δις που έχουν πάρει από τον ΕΛΑ τα κόκκινα δάνεια στην ουσία έχουν εξοφληθεί. Δεν τα οφείλουμε. Τα πληρώνει όλος ο ελληνικός λαός. Υπάρχει ένας δείκτης φερεγγιότητας κεφαλαίων των τραπεζών ε, τον οποίον δημιουργήσε η BlackRock μια εταιρεία των ρότσιλ, που δημιουργήθηκε πριν από ορισμένα χρόνια και έχει επιβάλει κανόνες και έλεγχο στις τράπεζες παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και έχει ένα δείκτη κεφαλαϊκή επάρκεια των τραπεζών από το 1 μέχρι το 10. Αν ο δείκτη πέσει κατά το 6, η τράπεζα θεωρείται ότι δεν έχει τα επαρκή κεφάλαια και πρέπει να κλείσει. Τα κόκκινα δάνεια επιβαρύνουν το δείκτη. Ένα κομμάτι λοιπόν τη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, τα λεφτά που πληρώνουμε όλοι εμεί, όλοι οι κορόιδα τα λεφτά που μα έχουν βάλει να πληρώσουμε, αφορά τα κόκκινα δάνεια. Στην ουσία τα κόκκινα δάνεια έχουν εξοφληθεί όλα. Έρχονται λοιπόν οι τράπεζες με τη βοήθεια του δικαστικού σώματος και δικαστικές αποφάσεις ζητάνε πάλι τα δάνεια που έχουν εξοφληθεί. Αυτό είναι ένα όρδιντος, είναι ένα για την ελληνική κοινωνία. Δημήτρη έτσι είναι η τράπεζα, έτσι είναι η κατάσταση, έτσι δουλεύουν οι τράπεζες δυστυχώς. Οι περισσότερε είναι χρεοκοπημένε και βάσει του εμπορικού δικαίου θα πρέπει, οι περιανωνίμων εταιρείων θα πρέπει να έχουν κλείσει έχουν γίνει κολοσίες απάτες σε την εξαγορά της αγροτικής από την Πειραιός γιατί η αγροτική είχε δανειοδοτήσει μεγάλες ομάδες αγροτών άρα αυτές οι δανειοδοτήσεις περάσαν στα ιδιωτικά κεφάλια της Πειραιός και οι αγρότες είναι σκλάβοι της τράπεζας δάνεισε η αγροτική 300 εκατομμύρια στην Πειραιός και η Πειραιός από αυτά 380 και την εξαγόραση αφού το κράτος αποδέχθηκε τα κακά δάνεια με τα οποία και τα δάνεια των κομμάτων mm. Πασόλ και Νέα Δημοκρατία έχουν δανειστεί 250 εκατομμύρια συνολικά και τα δύο από την Αγροτική Τράπεζα τα οποία τα έχουν περάσει πλάτε οι δικές μας να ταξοφλήσουμε φυσικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Αγροτικής το πρώην και ο πρόεδρος δεν είναι φυλακή χορηγήσανε δάνεια χωρίς να πάρουν την παραμικρή εγγύηση μια, τράπεζας, που ήταν ο βασικός μέτοχος το δημόσιο και ασκούσε αγροτική πίστη δεν είναι φυλακή χορηγήσανε 250 εκατομμύρια με διαφανή κριτήρια χωρίς καμία απολύτως εγγύηση τα οποία τα διαγράψανε και έρχονται και ζητάνε τώρα των καταναλωτών τα δάνεια ενώ τα δάνεια των κομμάτων τα έχουν διαγράψει κολοσιέες απάτες σε αυτή τη χώρα ψέμα, φόβος και ελπίδα το τρίπτυχο που παίζει το σύστημα Bang, bang, bang, we shoot him down his hand, bang, bang, bang, we shoot him down. Και βάλει κοντά σα. Λοιπόν, θέλω να σα πω κάτι για την εφορία, να το δω και τη υπόψη σα. Όσοι έχετε μπει στη ρύθμιση των 100 δόσεων και έχετε κάνει τη φορολογική σα δήλωση και έχετε επιστροφή, μην χαρείτε ότι θα πάρετε λεφτά. Αυτά συμψηφίζονται στι δόσει που έχετε. Δηλαδή, θα σα αφαιρέσουν από τι 100 πόσε να πάρετε πίσω, 10 δόσει θα σα αφαιρέσουν. Λεφτά για να πάρετε πίσω, ξεχάστε δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μην χαρείτε ότι θα κάνετε φορολογική δήλωση, σα το δηλώνω, είναι τσεκαρισμένο δεν θα πάρετε επιστροφή από αυτό τώρα, από την ευχορία αυτό είναι ως προσενημέρωσή σας το άλλο το θέμα είναι ότι μιλάνε για 13% στη ΔΕΗ ότι υπάρχει τώρα το 13% και συζητούν οι εταίροι να το κάνουν 26% βέβαια η κυβέρνηση τωρινή δεν το δέχεται από πληροφορίες που έχω θα μπει το μισό Δηλαδή στο 13 θα το πάει στο 18-19 Το οποίο είναι Δυσβάσταχτο κι αυτό Για το μεταξύ μπήκε στη δοή Στη δεήωση χρωστάται Έχει ψηφίστηκε ο νόμος Είναι μέχρι 60 δόσεις Που μπορείτε να πανακαρέτε Μπορείτε να Επικοινωνήσετε με το κίνημά μας Να σα ενημερώσουμε καλύτερα Και αν έχετε Πολύ μεγάλο πρόβλημα Μπορούμε να μεταβούμε μαζί στη ΔΕΗ να λύσουμε το πρόβλημά σας. Βέβαια οι διευθυντάδες εκεί πέρα μας υποδέχονται κάπως καλά. Καλά, δεν θα έλεγα και όχι. Λύνουμε τα προβλήματα του κόσμου αλλά αυτά για μένα δεν είναι λύσεις. Οι λύσει για μένα είναι ο άνθρωπος που ήρθε στη γη αυτή να ζήσει. Πρέπει να ζήσουμε. Έτσι το βλέπω εγώ, έτσι το καταλαβαίνω κι εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι τρία χρόνια άνεργο και εγώ έχω τα προβλήματά μου στενοχωριέμαι όταν βλέπω ανθρώπους να μην έχουν να φάνε για να σας δώσω να καταλάβετε το έλεγα και στο συναγωνιστή όπως ερχόμασταν και εγώ με την έβγαλα χθες δεν είχα αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βοηθώ τον συνάνθρωπό μου σε ό,τι και να γίνεται αυτό Στο οποίο ποιο αυτό το. <σχει> ε, όχι μόνο στο μακαρόν Ναι στο <σχει> μακαρόν και στο ρύζι Εδώ είναι το θέμα Αυτή μακαρό... τη στιγμή ο, του φτωχού, ο, ο κόσμος ρύζι και μακαρόν τρώει Δεν τρώει κάτι άλλο Ρύζι και μακαρόν τρώει Το σολομό το τρώνε κάποιοι άλλοι Εγώ <σχει> έχω άλλη πληροφόρηση Το ρύζι θα πουλγιέται ανακόκο Καλό καλό Το ρύζι θα πουλγιέται ανακόκο Με ρίτρα ευρώ Καλό αυτό, καλό. <laughs> καλό μου Ανάλογα καλό, με του κόκκινου δεν που θα αγοράζει, θα χρεώνε. Αυτό που δεν πρέπει να Δημήτρη είναι ότι όλοι όσοι βγαίνουν κτλ. εάν δεν έχουν δώσει στον ελληνικό λαό να καταλάβει κάτι, εάν έρθουμε σε ρήξη, τι επιπτώσει έχει αυτό το κράτο, Αν έρθουμε σε ρήξη, δηλαδή πει αύριο ο πρωθυπουργό τη χώρα, ξέρετε κάτι, δεν συμφωνούμε σε τίποτα, δεν υπογράφω τίποτα, χαίρετε. Τι γίνεται. Τι θα γίνει Τι γίνεται ε, αυτόματα, Πρέπει να εμμερώσουμε τον κόσμο Αυτόματα τα ελληνικά ομόλογα θα γίνουν σκουπίδια Καθώ είναι και τώρα όμως, αυτό, είναι, είναι αυτό, είναι το plan B. αυτό είναι το Plan B Το οποίο δεν το λένε πουθενά Έτσι ε, Θα τα αγοράσει το δούνο του Οι Αμερικάνοι και από αντί για το ευρώ Θα περάσουμε Σε επιρροή δολαρίου Αυτό είναι το plan B Αλλά η ιστορία είναι ότι επειδή κυβερνήσει η, η Αργεντινή δεν είχε πάει σε ναι, δολάριο είχε, είχε, είχε, είχε το πέσος με το δολάριο ναι. η Αργεντινή είδε τι προέβαλε τηλεόραση τότε που κυνηγάγανε τις αγγελάδες στο δρόμο μια μερίδα κόσμου δεν προέβαλε όμω καθόλου και ομολογιούχη προσφύγαν στα δικαστήρια της Νέας Υόρκης και κρίνησαν τα λεφτά του πίσω όπως έκανε αυτός που έχει το ψευδόνιμο ο Βαγγέλης Βενιζέλος που κούρεψε μέσω του PSI το οποίο έχει υπογράψει υπάρχει σε ΦΕΚ αυτό η υπογραφή του κούρεψε τα ομόλογα των μικροομολογιούχων μετά τους εξαπάτησε υποσχόμενος ότι θα επανέλθουν στην πραγματική τους αξία ε, μα οι άνθρωποι μιλάμε για κοινούς απατεώνες υποχρεώσανε τα ασφαλιστικά ταμεία το Μάρτιο του 2013 να αγοράσουν ομόλογα και το Μάη του 2013 αυτοί που του υποχρεώσαν να αγοράσουν τα ομόλογα τα κουρέψαν. Με αποτέλεσμα τα μία να χάσουν γύρω στα 45 δις ευρώ. Σήμερα λοιπόν έρχονται και μα λένε ότι έχουν πρόβλημα του ασφαλιστικού. Πρόσεξε. Έτσι. Από αυτού δεν είναι κανεί φυλακή. Όχι. Η επόμενη μέρα την γίνεται. επόμενη μέρα εξαρτάται από αυτού που μα πατρονάρουν από το εξωτερικό. Κοίταξε. Εγώ, τα... τα... εγώ πιστεύω, Δημητρή, συγγνώμη που σου διακόπτω, ότι εμεί είμαστε σκλάβοι. Σκλάβος... Πρέπει να μα κάνουν απόλυτα σκλάβο. Ναι, ο σκλάβο δεν, δεν έχει να χάσει τίποτα από τι αλυσίδε του. Δεν χάνει κάτι άλλο. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε. Κοίτα. Πρέπει να αγωνιστούμε να τι χάσουμε τι αλυσίδε Είμαστε, το... είμαστε όμω χειραγωγημένοι σκλάβοι. Μα δεν πρέπει να είμαστε χειραγωγημένοι. Ε, είμαστε χειραγωγημένοι σκλάβοι γιατί ο Μπέρτο Έκο έλεγε ότι είναι βλάκα όποιο κάνει πραξικόπημα τη στιγμή που υπάρχει τηλεόραση. Ναι, σωστό αυτό. Έτσι, απόλυτα, όσο έχει τα μέσα μαζική εξαπάτηση και όσο κατευθύνουν το λαό και κάθε πρωί στο λεωφόριο στο καφενείο, στις παρέες ακούς, χθε το βράδυ είδα το τάδε κανάλι εντάξει δεν μπορείς πληροφόρηση, υπάρχει πληροφόρηση αρκεί να ψάξει να τη βρεις υπάρχει σε βιβλία, υπάρχει σε έντυπα υπάρχει στην Ελλάδα υπάρχει στη Θεσσαλονίκη καλή εκδοτική και υπάρχει στο εξωτερικό εκδοτική που εκδίδουν βιβλία που με χρεωστικέ κάρτες αν έτσι, τα βιβλιοδέλουν και στα στέλνουν που δεν κυκλοφώνουν στην Ελλάδα. Υπάρχουν σε ιδιωτικέ συλλογέ, υπάρχουν, υπάρχουν πάρα, πάρα πολλέ πηγέ για κάποιον που θέλει να ψάξει και να δει ποια είναι η πραγματικότητα, τι ακριβώ συντελείται αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο και ένα κομμάτι είναι και η Ελλάδα. Γιατί η παγκόσμια νέα τάξη είναι ταξινομημένη μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και την δημιουργία του ΟΗΕ. Η νέα παγκόσμια τάξη έχει ταξινομήσει τα πράγματα δημιούργησε ένα διπολικό, ένα διπολικό σύστημα, ε, ανατολικό και δυτικό μπλοκ, γιατί τα δίπολα μεγιστοποιούν τα κέρδη των πολιεθνικών. Τώρα το διπολικό αυτό το σύστημα γίνει πολυπολικό. Υπάρχουν ε, πυλώνες κράτη, στο οποίο έχουν καταφύγει τα παγκόσμια κεφάλαια και από εκεί οι έχουν αυτόν πλανήτη ε, ένας ρόλος δύσκολος στο οποίο όμω ο κόσμος θα πρέπει να μάθει την πραγματικότητα και να, αυτή την εικονική κατάσταση που τον έχουν βάλει να τη σπάσει να βγει στην πραγματική ζωή Όπως και το θέμα του άλλων, αν θα δηλώσουν πτώχευση δεν αληθεύει ότι δεν χρωστάμε πουθενά σαν πολίτε, Φυσικά και χρωστάμε Φυσικά και χρωστάμε και από ό,τι συζητήσαμε κάποια στιγμή είναι ότι η χώρα είναι χρεωμένη όχι μόνο η χώρα είναι και αποθηκευμένη αυτό θέλω να πω ο Τζέφρυ Παπαντρέου ε, στη σύμβαση στη συμβάση που έχει υπογράψει έχει δεσμεύσει όχι μόνο τη δημόσια αλλά και την ιδιωτική ακριβώς δημόσια. έχει δεσμεύσει δηλαδή και τα σπίτια μας ακριβώς. αυτά που έχουμε αγοράσει εμείς στις ατομικές μα. μας αυτοί ψηφίσαν ένα σύνταγμα το οποίο το καταπατούν οι ίδιοι καθημερινά τόσο ανακολουθεί έχουν παραβεί το μισό κλινικό κώδικα χωρίς να παραμενών κανένας απόλητος δικαστής. Δηλαδή η Χρησία βγήκε καθάριση σε 3 μήνες, τσούκατος μανδέλης έξω Η κόρη του Καψή που συνελύθη για εμπόριο ναρκωτικών έξω Είναι αν δεν κάνω λάθος, σύλλη, δηλαδή, η κόρη κατά. Όχι, όχι, κατά. Η κόρη του Καψή που πιάστηκε στη Μηδενή, γιατί δεν μιλάμε ναι, ναι, Αυτή είναι στο γραφείο, αυτή είναι στη δημοσιογράφο Σπυράκη, στις Βρυξέλλες Είναι στις Βρυξέλλες το γραφείο της Τώρα πως βρέθηκε Αντί να είναι στη φυλακή για τα ναρκωτικά Βρέθηκε στο γραφείο της η Σπυράκη Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω Και ποιο είναι, έμεσα... <laughs> είναι ο έμεσα χειραγωγημένος Που ανά πάσα στιγμή μπορεί να το ανατεχθεί ρόλος Μα φυσικά mm. ο Καψής δεν, δεν έκλεισε την έρτα έκλεισε. Δεν ξέρανε για την κόρη Δεν δηλαδή την παρακολούθησε η ασφάλεια Ότι έκανε ναρκωτικών. Το mm. και έκλεισε την να Ωραία, λοιπόν. όλοι, όλοι έτσι είναι όλο το πολιτικό να πάμε σε ένα μικρό break ναι, και, να κλείσουμε και να κάνουμε γιατί... μετά την αποφώνηση. Ναι, ναι, γιατί είναι ώρα. Γιατί εμεί έχουμε να πάμε σε μια δράση τώρα ναι, ναι, ναι. Στις έχουμε 7 μια... η ώρα έχουμε μια σύνδεση.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 Λοιπόν, μαζί σας και πάλι είναι η ώρα να κλείσουμε ε, θέλω να σας πω ότι σε εμείς σαν κίνημα δεν πληρώνω ενίο μέτω που θα είμαστε πάντα δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε έχουμε πολλές διώξεις, αυτό δεν μας φοβίζει πηγαίνουμε στα δικαστήρια σχεδόν καθημερινά για Μάρτιες του κυρίου Βορίδη, για τα διώδια λοιπόν, από μένα σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε την εκπομπή σας, την εκπομπή μας. Καλή σπέρα σας από μένα. Καλό, καλό βράδυ σε όλους. Να κάνετε ό,τι καλύτερα αυτό το σουκού. Ε, πάλι μαζί την άλλη Παρασκευή. Θέλουμε τη συμμετοχή σας. Και θέλουμε να πλησιώσετε το κίνημα «Δεν πληρώνει μέτωπο γιατί είναι πολυδιάστατη η δράση του. Ε, δεν προλαβαίνουμε να καλύψουμε τις ανάγκες των ε, άπορων συμπολιτών μας. Θέλουμε τη βοήθειά σας και την πλαισίωση αυτά Καυτατσόγλου 35 κάθε τρίτη 7,5 ελάτε στη Γενική Συνέλευση. Θα εκπλαγείτε. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση σας. Και λοιπόν, βέβαια, στις 5 ώρες η ώρα του κινήματος δεν πληρώνω ενίον <Τι> με το. Μένουμε στον ισμένης επιλατία μας, θα ακολουθήσει επανάληψη, η Χεσινέιχ που μπήκε το καψεμέ, εδώ φέρουμε στον έκανιγρεύο, σε πιμέλεια του δικτύου λεφτών φαντάρων σπάντα. <Τι> Σήμερα στο παιδί και μια ώρα η εικόνα που είναι ο πρώην Υπουργό Εργασίας του Κουτρουμάνης παίζει με και λέει γιατί να πληρώνουμε Υπουργό Εργασίας ενώ δεν έχει ρόλο. Μην είστε